Στοίχη 22.36. Ο Κύριος περιπατεί επί της θαλάσσης. 22. Και αμέσως ο Ιησούς, για να μην παρασυρθούν οι μαθητέ του από τον ενθουσιασμό του πλήθους που ήθελε να τον ανακηρύξει η βασιλέα, αυτούς να έμβουν στο πλοίο και να περάσουν προτίτερα από αυτόν εις το απέναντι μέρος της λίμνης, έως ότου αυτός διαλύσει τα πλήθη του λαού. 23. Και αφού διέλυσε τα πλήθη, ανέβει στο βουνό για να προσευχηθεί μόνος του. Όταν δε βράδιασε καλά, ή το εκεί 24. Το δε πλήον είχε προχωρήσει πλέον στο το μέσον τη λίμνη και συνεταράσσετο από τα κύματα. Διότι το εναντίωσε ο άνεμος. 25. Κατά δε το τελευταίο τρίωρον της νύκτος οπότε παρελάμβανε τη στρατιωτική φρουρά το τέταρτο τμήμα των σκοπών, έφυγεν από το όρος και ήρθε προ αυτού ο Ιησούς... περιπατώνε πάνω στην θάλασσα να ή 26. Κι όταν τον είδαν οι μαθητές να περιπατεί επάνω στην θάλασσα... εταράχθησαν λέγοντες ότι αυτό που έβλεπαν είναι φάντασμα... και από τον φόβο τους αφήκαν κραυγήν. 27. Αμέσως όμως ομίλησαν εις ο Ιησούς και είπεν... «Έχετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβείστε». 28. Απεκρίθη δε αυτόν ο Πέτρος και είπε... «Κύριε, εάν είσαι εσύ... Διάταξε με να έλθω προς σε επάνω στα νερά. 29. Ο δε κύριος είπε. Ελθέ. Και αφού κατέβει από το πλοίο ο Πέτρος περιεπάτησε επάνω στα νερά να έλθει προς τον Ιησούν. 30. Αλλά όταν είδε τον αέρα ότι το δυνατός εκλονίστη η πίστη του και φοβήθη, και σαν ήρχεσε να βουλιάζει, εφώναξε δυνατά και είπε: Κύριε, σώσε με, διότι κινδυνεύω να πνιγώ. 31. Αμέσως δε ο Ιησούς ύπλωσε την χείρα του, τον έπιασε και του είπε ολιγόπιστε λιγόπιστε, γιατί ειδηλίασες» 32 και όταν ο Χριστός και ο Πέτρος εμβήκαν στο το πλοίο, ο άνεμος» 33 «Αυτοί δε που ήσαν από πρωτύτερα εις το πλοίον, ήλθαν και τον επροσκύνησαν με πολύ ευλάβη λέγοντες «Αληθινά, είσαι Υιός του Θεού» 34 και αφού επέρασαν από το ένα μέρο τη λίμνης στο άλλο, ήλθαν στην χώρα γενισαρέτη. 35. Κι όταν οι άνθρωποι του τόπου εκείνου τον αντελήφθησαν, έστελαν απεσταλμένους εις όλη την περιφέρεια εκείνη για να ειδοποιήσουν τους κατοίκους της περί της του και του έφεραν όλους του ασθενείς. 36. Και τον παρεκάλλουν να τους αφήσει να εγγύσουν μόνον το άκρο του εξωτερικού του ενδύματος. Κι όσοι το ίγγισαν, εθεραπεύθησαν τελείω.